Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα Στους 101,5 FM και στέρεο Στον τοίχο Καλώς ήρθατε στον τοίχο Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Στο 26814060 Μπορείτε να μας κάνετε Τις δικές σας παρατηρήσεις Να μας πείτε και αυτά τα έξυπνα που λέτε συνήθως Για να κάνουμε καμιά ωρίτσα παρέα Έχουντα μια ματιά Στα οπίστια της ελπίδας Daddy. Daddy. Στις καμπύλε. Κυρίες μου και κύριοι καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε Από αέρος αέρος όπως και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Καθώς επίσης και μεγάλες ευχαριστίες στα ραδιόφωνα που κάνουν αναμετάδοση Σε τούτη την εκπομπή Όπως Παραδείγματος χάρη στο Νάρτεφεμ Ελλά Κύπρος του Νικολάου Αμαράντου και την ελεύθερη ραδιοφωνία Κοζάνης στην, ε, του του Κιόνι Πολλές καλημέρες λοιπόν και στους ακροατές σας Τα άλλα διόχω να, συγγνώμη, δεν τα γνωρίζω Ευχαριστούμε πάντως για την αναμετάδοση άρα να μεταδίδετε και να στείλουμε τις καλημέρες ε, σε όλες τις πόλεις εντός και εκτός συνόρων και χωριά που μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν Κυρίες μου και κύριοι Εναναμονή λοιπόν της λίστας Είμεθα Εναναμονή της λίστας Όλο κάτι περιμένουμε yeah. Κάτι περιμένουμε Περιμένουμε εκείνο Περιμένουμε τάλο να γίνουν συζητήσεις Και εμείς Θα γινόμεθα κουραστικοί Συνέχεια και θα λέμε ότι Περιμένοντας τον Κοντό Ήρθε ο Κοντός Έγινε πρωθυπουργό. Ε, δεν λύθηκε κανένα, ούτε πρόκειται να λυθεί κανένα. Θα μου πει πάλι θα πούμε. Τον, σε δύο εβδομάδε και τα εντάξει. Απλά δεν πρόκειται να λυθεί καμία ανεργία. Εσύ θα είσαι άνεργο, θα είσαι ένα και τα λυπάκια και τα και τα, λιπάν, και τα Περιμένοντας, λοιπόν, τώρα περιμένουμε τη λίστα. Σήμερα θα δοθεί η λίστα. Η λίστα για να. Η λίστα θα δοθεί η λίστα στους, uh, στα Αφεντικά για να εγκρίνουν και τα λιπάν, και τα λιπάν. Η λίστα. Και οι εγκρίσεις είναι ήδη οι αποφάσεις που έχουν πάρθει κυρία μου και κυρία μου όπω ξέρεις Αυτά είναι όπως σημείωσα και στον τοίχο ίσως το έχετε διαβάσει ενέργειε παλαιού πολιτικάντη και το τωρινού δηλαδή, ήταν η εποχή που κάναν αντίσταση με τις επιστολές Έστειλα επιστολή για τόνο, κάθε επαρχία λοιπόν, οι πολιτικάντιδες Έστειλα επιστολή για τόνο, έστειλα επιστολή για άλλο. Και τι έγινε με εκείνο το θέμα, γκρεμίστηκε το φράγμα Έστειλα επιστολή αυτό το ρόλο παίζει η επιστολή Περιμένουμε λοιπόν τη λίστα η οποία θα, θα πάει για να εγκριθεί το. Να το η τρο, όχι τρο, Τρόικα, μα τι λέω και εγώ. Συγγνώμη, τέλος αυτά δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις Τρόικα. Η θεσμί Να την εγκρίνουν οι θεσμοί, τώρα θα οι θεσμοί. Λοιπόν, και το Σάββατο νομίζω, ναι, ε, πρόλαβα και ε, έγραψα τη λίστα. Ε, δεν ξέρω, θα θυμόσαστε τη λίστα του Σίντλερ. Μάλλον θα έχετε δει και το έργο αυτό Εγώ έγραψα στον τοίχο τη λίστα του Σόιμπλερ Δεν ξέρω πώς τη διαβάσατε για να μην την τώρα Μπείτε στον τοίχο, βαράτε στον τοίχο.com Και θα διαβάσετε τη λίστα του Σόιμπλερ Ποια είναι η πραγματική λίστα του Σόιμπλερ λοιπόν Εκεί είναι, ρίξτε της μια ματιά Πάντως, κυρία μου και κυριέ μου Μέχρι, θα, περιμένουμε, θα περιμένουμε, πάλι θα περιμένουμε μέχρι το βράδυ Να αποφασίσουν οι δανειστέ Αν δέχονται τη λίστα ε, του Βαρουφάκη ε, Την οποία ε, ναι, έχουν στα χέρια τους και τα λιμπάν Στις 12 λοιπόν ο Αλέξης Συγκαλεί κυβερνητικό συμβούλιο ε, Εντάξει ρε παιδί μου Αντί να συναντιόνται όπως παλιά στι ταβέρνε με το 30% μεταξύ ούζου, κρασιού Και να αμπιλοφιλοσοφούμε περί της αριστεράς Τώρα γίναμε κυβερνήτε. Συγκαλεί λοιπόν κυβερνητικό συμβούλιο έτσι ώστε να δώσει οδηγίε ο Αλέξη. Yeah. που συμφωνέ μέσα από το κόμμα να σιωπήσουν, λέγε με Γλέζο yeah. Συνεργάτε του Πρωθυπουργού επιρρύπτουν ευθύνε σε όσου αντιδρούν στη συμφωνία, λέγοντα ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ αντιπολιτεύεται ερήμην τη πραγματικότητα. Yeah. Κυρία μου και κύριε μου, θα πήρατε με το τι έγινε με τη συγγνώμη την οποία ζήτησε ο Μανώλη Ο Γλέζο που συνετέλεσε στην ψευδαισθηση όλες αυτές τις ιστορίες για να γίνει η κυβέρνηση ε, και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Και από εκείνη την ώρα, λοιπόν, επιτέθησαν στο Μανώλη τον Γλέζο, ούκο λίγα άτομα, τι να σας λέω τώρα, ας πούμε, ε, δείχνοντας όχι απλώς ότι και να φέρεις την ταμπέλα αριστερός, όταν είσαι φασίστας από κύτταρο, δεν αλλάζει. Ο άνοος και ο φασίστας είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Δεν είναι... Διαφορετικές έννοιες, διότι για να είσαι φασίστας πρέπει να είσαι άνος. Επιτέθηκαν λοιπόν στο Μανώλη τον Γκλέζο Και άσχετα αν συμφωνεί με την πορεία του Μανώλη του Γκλέζου ή όχι Εκείνο που πρέπει να σεβαστείς είναι το πολιτικό του έργο Διότι το πολιτικό έργο του Μανώλη του Γκλέζου Δεν είναι ούτε η οχι εκεινο που πρεπει να σεβαστει ειναι το πολιτικο του εργο διοτι το πολιτικο εργο του μανωλη του γκλεζου δεν ειναι ουτε η θητεια του στην Ευρωβουλή ούτε στη Βουλή των Ελλήνων Είναι η προεδρία του στην Απήρανθο Λοιπόν, εκεί, αν ρίξετε μια ματιά να δείτε, σε χοντικές εποχές διακυβέρνησης της χώρα από τη γαλάζια Στρούγκα, το τι πέτυχε ενώνοντας ε, και κάνοντας πράξη τη συμμετοχική δημοκρατία, τι ακριβώς πέτυχε σε εκείνο το χωριό που ήταν πρόεδρος, θα, γι' αυτό και μόνο το λόγο θα πρέπει να τον σεβαστείτε. Τώρα, κυρία μου και κυρία μου, βγαίνοντα να επιτεθούν στο γλέτσο, ο, στο, ο Γλέτσος του επιτέθηκε και ο Γλέτσος γι' αυτό λέω ο Γλέτσος ο Γλέτσος ναι, ναι και αυτός λοιπόν επιτέθηκε διότι είναι δημοκράτης και αρχηγός κόμματο στο Μανώλη το Γλέζο βλέπεις τώρα πάμε να γλύψουμε όλοι καταρχάς την εσωτερική ε, διακυβέρνηση και κατ' να δηλώσουμε και πόσο ευρωδολοί είμαστε διότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το τι σημαίνει Αγαπάω την Ευρώπη, αγαπάω τους λαού της, σέβομαι τους λαού της, αλλά τους λαού της και την Ευρώπη. Δεν είμαι μέλος, δεν θέλω να γίνω μέλος μιας χούντας, δεν θέλω να γίνω μέλος μιας ενομένης Ευρώπης η οποία σκοτώνει. Είναι διαφορετικές έννοιες, τις οποίες οι γλέτσοι, οι οποίοι τρέχουν να γλύψουν αυτή τη στιγμή, γλέτσι, θεοδωράκηδες, τσίπ, τον τσίπρα. Λοιπόν, για συμμετοχή στην πίτα... Είναι έννοιες τι οποίες δεν καταλαβαίνουν Θα μου πείτε εσείς τρέχετε και τους ψηφίζετε και τους έχετε ήρωες Καλά, πολύ καλά κάνετε yeah. Κυρία μου και κυρία μου επιτέθησαν λοιπόν στο Μανώλη του Γλέζο Και ένας εκ των, ε, ε, εξ αυτών είναι και ο κύριος εξ Ο μέντορας money. του Αλέξη yeah. Πες μου, κόλλησα yeah. Κόλλησα, έλα, κόλλησα Είναι τα σε ναι. κόλλαμε, παρακαλώ Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Ο φλαμπουράρη λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Είναι, ε, προσέξτε κυρίες μου και κύριοι Μία απλή ματιά να ρίξει κανείς Στη διαδρομή του Γλέζου και του Φλαμπουράρη ε, Εάν διαθέτει κοινή λογική Θα καταλάβει Τι ακριβώς είναι ο φλαμπουράρη Και υπερ' αυτών και τι ακριβώς ο Γλέζος Ο φλαμπουράρη είναι ένα άτομο που είναι πράξη εκείνου του όμορφου τραγουδιού Και μίση τρεις τον καφενέ Τσιγάρο πρέφα και καφέ βρεδεβαριέ, δε βαριέ αδερφέ Είναι εκείνη παρακαλώ Καλή σου μέρα Κατά τη Είμαι κατά ναι Δεν θέλω να είμαι σκλάβος Αχ, ναι, ναι, να σε καλά, φίλο να σε καλά. Ναι. Θα ψάξω να το βρω αυτό που είχα γράψει για τον Τζολάκο, και τι είπε στην Κρήτη, να το βάλω στον τοίχο, να το δουν και οι η αναγνώσεις του τοίχου. Όμως, κυρία μου και κυρία μου, να μείνουμε σε δύο πραγματάκια γιατί, γιατί τα πήραμε σβάρνα όλα σε αυτή τη ζωή και πούστηδες και παλικάρια είναι στον ίδιο καφενέπια Λοιπόν ε, μην παρεξηγείτε το πούστι Δεν το λέμε με την έννοια του τριλού Του, του, του τριλιαρί, Το λέμε με την έννοια του πραγματικού πούστι Της πούστρα στην ψυχή και στη ρουφιανή λίκη Λοιπόν Ο φλαμπουράρη, λοιπόν Είναι όπως σας έλεγα αυτός ο οποίος έκανε πράξη εδώ και πολλά χρόνια Και μίση τρεις στο καφενέ πώ το λένε ε, Τσιγάρο πρέφα και καφέ Βρε δε βαριέ, βρε δε βαργέ, αδερφέ Είναι οι τύποι τους οποίους Ο Παπανδρέου, ο Αν Τη αλλαγή διόρισε αμέσω σε υψηλέ θέσει στο δημόσιο, αρμέγοντας το δημόσιο για να μην φωνάζουν Λοιπόν, και με τον απόδειο πάνω στα άλλο, θεωρητικολογούσαν χρόνια στηρίζοντα κάθε κυβέρνηση της αλλαγή, του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στο 3-4-5%. Και ελάτε, παιδιά, εδώ είμαστε. Τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Αυτή είναι η διαδρομή του. Λοιπόν, ψάξτε να βρείτε το βιογραφικό του. Λοιπόν, στο διαδίκτυο του Φλαμπουράρι το, το πρώτο που θα δείτε δεν, είναι, δεν θα δείτε που δούλεψε, θα δείτε ότι ήταν αντιστασιακό. Ήταν ανάμεσα στα 10 εκατομμύρια Έλληνε οι οποίοι ήταν στο Πολυτεχνείο. Στα 12 εκατομμύρια Έλληνε. Συνελήφθη και από τη Χούντα. Λε και ήταν ο μοναδικό. Λε και δεν έφαγαν σφαλιά τουλάχιστον 9 εκατομμύρια Έλληνε ε, από τη Χούντα. Λοιπόν. Αυτή είναι η διαδρομή του. Τώρα, πώ έγινε μέντορα του Τσίπρα, αυτή είναι άλλη ιστορία. Δεν μπορεί όμω να ομιλεί ο φλαμπουράρι, το μέγεθο Φλαμπουράρι απέναντι στο μέγεθο Γλέζου. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι όψιμο ε, υποστηρικτή του Γλέζου. Είμαι παντοτινός υποστηρικτή τη αλήθεια που κουβαλάω στο κεφάλι μου και τη κοινωνική δικαιοσύνη. Οπότε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, κάπω πρέπει να του τα λέει. Κάποιο πρέπει να του τα λέει. Κάποιο πρέπει να του υπενθυμίζει ότι. Δεν έχει σημασία τι ταμπέλα κουβαλάνε Είναι μασκοφόροι της αριστεράς Και είναι σαπάκια Του συστήματος Το οποίο το στήριξαν τόσα χρόνια Αυτά τα σαπάκια Και έρχονται σήμερα Παρακαλώ Παρακαλώ Από, εκ, από εκεί που παίρνουν όλα τα δικαιώματα Ναι Ναι Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Οι φασίστες τύπου φλαμπουράρι Στο μυαλό κυριέ μου Το παίρνουν το δικαίωμα από εκεί που το παίρνουν Και οι φασίστες κάθε είδου. Το, το λέγον, Αφού είπες την ανακοινωσή του Το 80% του ελληνικού λαού Συμφωνεί με τις διαπραγματεύσεις αυτές Καταλαβαίνει λοιπόν Ότι ε, θα πρέπει να γελά όπω γέλασε με το πρωτοσέλιδο τη Αυγή, η οποία ξεπέρασε την Αυριανή, που έγραφε τώρα πια δεν έχουμε μνημόνια και τέτοια. Αυτή ήταν μια ζωή τη παρατάξεω αυτή. Δεν θα του μάθουμε σήμερα. Δεν θα του μάθουμε σήμερα. Αυτό το συνοθήλευμα λοιπόν δεν θα το μάθουμε σήμερα. Σημασία έχει ότι κάποιο πρέπει να του τα λέει. Κάποιο πρέπει να του τα πει. Δεν έχει σημασία πώ θα τα ακούσουνε. Θα, θα του τα πούμε όμω. Δεν μπορεί το μέγεθο φλαμπουράρη το μέγεθος φλαμπουράρι λοιπόν να, μη, να, να βρίζει το μέγεθος γλέζο και επαναλαμβάνω εγώ δεν είμαι όψιμος υποστηριχτής του γλέζου έχω διαφωνήσει κατ' επανάληψη μαζί του λοιπόν αλλά δεν γίνεται να, ε, καλά δεν μιλάμε για μεγέθη τύπου γλέτσο τώρα και κάτι μέχρι και ο χάρη κλίν βγήκε να ορμήξει στο γλέτσο κάτσε ρε, μεγάλε εσύ μέχρι πριν να γίνουν εκλογέ τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο και έβριζες όλο τον κόσμο Και μετά για να γίνεις βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πήγες και έγκλειφες τον, τον Τζίπρα Αυτή είναι η κατάληξή σας Στα 70 σας και στα 80 σας Δεν τρέπεστε λίγο Δεν τρέπεστε λίγο Να λέγα ότι είστε έφηβοι, Να λέγα ότι είστε 20-25 χρονών 30, κάνατε λάθη Θέλατε να πηδήξετε και την πουμπού -πουμ ωραία μπούτια και, και, και ενδώσατε Ρε είσαστε με τον αποδάρι στον Τάφορε Στον Λάκορε και κάθεστε και κάνετε τέτοιες μαλακίες Ρε δεν τρέπεστε λίγο Δεν έχετε τσίπα Δεν κουβαλάτε τσίπα μέσα σας <Τι> Αυτά συμβαίνουν λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Με τη διακυβέρνηση Μιας αριστεράς Μιας, μιας, μιας μασκοφορε, μασκοφορεμένης αριστεράς Η οποία Απαρτίζεται, χωρίστε Πολύ σωστά λοιπόν, δεν μας αφορά η ιδιότητα του Γκλέζου μας αφορά η γνώση που έχει μέσα στην Ευρωβουλή και ότι χτύπησε ένα καμπανάκι σε ενόχλησε λοιπόν, βολεμένε μου για να γλύψεις αυτή τη στιγμή την Ευρώπη και τον Τσίπρα Το καμπανάκι που χτύπησε ο Γλέζος Αυτή είναι λοιπόν η... η προσφορά σου στην πατρίδα Φτάσαμε στο σημείο τελικά όποιος μιλάει να... όποιος... όποιος έχει αντίθετη γνώμη ή πολιτική ανάλυση Με την καινούργια χούντα της αριστεράς διακυβέρνησης Λοιπόν να θεωρείται εχθρό της πατρίδας Ρε πλάκα μας κάνετε Πλάκα μας κάνετε ένα συνοθήλευμα λοιπόν αριστερή μασκοφορία, συνοθήλευμα πασοκολίσταρχων γαλάζια στρούγκα και του 30% του δε βαριέ, σε αδερφέ τη ανάλυση του καφενέ, να μα θεωρεί αυτή τη στιγμή αντιδημοκράτε. Ποιοι, ποιοι, οι φλαμπουράριδε τη ζωή μα, οι αλαβάνοι τη ζωή μα. Κατάλαβε, μεγάλε, αυτή, αυτή, αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα και δυστυχώ. Θα μου πεις ποιόνι ο Αλέξης, ποιόνι Δεν μπορείς να κάνεις μεταρρύθμιση Δεν μπορείς να, με, να μεταρρυθμίσεις τα μυαλά των βολεμένων Τα μυαλά της εύπεπτης ζωής Γιατί το 3% και το 4% που αγωνιζόταν δίθεν τάχα μου Για κάποια αριστερά ήταν Ήταν εργαλείο της εύπεπτης ζωής Αυτή είναι η πραγματικότητα Οπότε λοιπόν περίμενε τη λίστα εσύ τώρα που θα παραδοθήσει το αφεντικά και άσχετα αν βάφτισες το μνημόνιο θεσμό ή το μάλλον την τρόικα θεσμό ή το νέο μνημόνιο κουρκουμπίνι περίμενε ε, εντός εντός ο λίγων ε, ε, ελαχίστου του χρόνου έρχονται τα μαντάτα βέβαια θα μου πεις περάσαμε μια χαρά τις απόκριες τσατραπάτρα έρχεται το Πάσχα μετά έχουμε την καλοκαιρινούμπα μα με τα μπάνια μας και τα λιμπάν και τα λιμπάν θα χαιρόμασταν πάρα πολύ να δούμε και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να δει με ροκάμα το 5 χρόνια τώρα να συμμετέχει σε αυτή την καλή ζωή. Εκτός των βολεμένων που μήνας μπαίνει, μήνα βγαίνει. Δεν ξέρω αν με εννοείς, με ενόησες πάμε παρακάτω. Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου τη λίστα του Βαρουφάκη λοιπόν δεν θα τη μάθεις ποτέ. Ο εκπρόσωπος του, του Σόιμπλε δεν θυμάμαι το όνομά του μπείτε και δείτε το... Το σχετικό στον τείχο, λοιπόν, είπε ότι το πρόγραμμα είναι γνωστό και εφόσον ο πυρήνα του δεν αλλάζει, θα συνεχιστεί. Και σημειώσαμε ότι αν δεν σκοτώσεις τον πυρήνα, μεταρρυθμίσεις και αλλαγές και ελπίδες, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν γνωρίζεις τι, τι έχει η πραγματική λίστα, Βαρουφάκη. Και αυτοί που θα παρουσιάσουνε, μπορεί να είναι, ξέρεις, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τα κουπόνια τροφής, δωρεάν ρεύμα, εξασφάλιση στέγασης για 300.000 φτωχούς Έλληνες, στέγαση 30.000 άστεγων, σε εγκατελειμμένα ε, κτίρια και τα λιμάν, δεύτερο, λήξη, λήξη πρόθεσμων, ρύθμιση λήξη πρόθεσμων, Πάψε πληστηριασμών, άστα αυτά τώρα, αυτά για να τα κάνεις. Πρέπει να καταργήσεις νόμους. Δηλαδή, παράδειγμα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προχωράει, θα το τονίζουμε, με 500 μνημονιακούς νόμους και περίπου 7.000 τροπολογίες Θα βγει λοιπόν Θα πας εσύ να καταργήσεις κάτι Εάν δεν το κάνεις με νόμο Θα βγει ο αντίδικος Και θα πει έλα εδώ, ρε μεγάλε Πρέπει να σου πάρω το σπίτι γιατί αυτό λέει ο νόμος Τι θα κάνεις λοιπόν Θα στείλει τα μάτες ή να τον βαρέσουνε Πλάκα μας κάνεις Πανε, λέει το κυνήγι τους δόες στην αγορά κυρία μου και κυριέ μου Καταλαβα... Καταλαβαίνεις αυτά είναι τα νέα μέτρα Αυτές είναι οι μεταρυθμίσεις Δεν ξέρω αν με συλλαμβάνεις. Είναι η ίδια ακριβώς που έκανε και ο Σαμαράς. Και πάμε στο ζουμί. Μετατάξι... Όχι στο ζουμί. Έχει κι άλλα μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων. Καλά αυτά είναι καταλαβαίνεις. Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Το ζουμί λοιπόν. Το ζουμί. <ΣΣΣ> Συνεργασία Ελλάδας με τον όσα για την κατάργηση μονοπωλίων και ολιγοπολίων στη χώρα μέσω της ίδρυσης Αναπτυξιακής Κρατικής Τράπεζας για Μικρομεσαίους και Αγρότες. Εδώ λοιπόν περιέχεται ένα πραγματάκι στο οποίο δώσαμε και αναλύσαμε πριν 10 περίπου μέρες το τι σημαίνει η Συμφωνία Τσίπρα-Γουρία. Όποιος έδωσε σημασία θα το αναλύσουμε ακόμη καλύτερα και θα το βάλω στον τοίχο για την ενημέρωση, την ενημέρωση σας αυτή είναι η ουσία και το, Αυτό είναι αν θα δεχτούν άστατά τα τα άλλα τώρα ση, Σημασία έχει η συμφωνία Τσίπρα-Γουρία Λοιπόν για την ανάπτυξη Όπως στις τριτο, τριτοκοσμικές χώρες του ΟΣΑ Με αυτό που ασχολείται δηλαδή Γκουρία. Ο οποίος αφού πηγαίνει και καταστρέφει τις χώρες Λέγεμε Λιβύη, Αίγυπτο και τα λιμάν Μετά πηγαίνει να τις αναπτύξει ε, Με τον ΟΣΑ Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο μυστικό Θα δεχτούν ή τα αφεντικά αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί οι κατακτητές θα δεχτούν να μπει αυτός ο παίχτης εξ Αμερικής στο παιχνίδι, διότι αυτό είναι από απέναντι ξέρεις με κατάλαβες έτσι αυτό λοιπόν εκεί είναι το ζουμί η συμφωνία Τσίπρα Γκουρία παρακαλώ Ναι, ναι, με ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για Οπότε λοιπόν, μήπω εκεί, εκεί είναι το μεγάλο μυστικό, Άστα τώρα του το κατώτατου μισθού και αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Αυτά είναι κολοκύθια τώρα. Εδώ άλλο ψάχνει να βρει μαύρο μεροκάμα του και θα του δώσει εσύ 751. Αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εκεί, μήπω λοιπόν φτάσουμε στου πανηγυρισμού για τη συμφωνία Τσίπρα Γκουρία Μέρκελ. Γιατί ο ΟΣΑ όπως σας έχουμε αναλύσει επανειλημμένως και με ρεπορτάζ διαζώσεις και στον τοίχο δεν είναι τίποτα άλλο από δημιούργημα της ΕΕ είναι εκείνο, ε, αυτό που συμμετείχε με το σχέδιο Μάρσαλ στην καινούργια υποδούλωση της Ελλάδας 4852 με παπάγους και άλλους δημοκράτες μήπως λοιπόν εκεί είναι το ζουμί όλη αυτή η φασαρία και εσύ περίμενε να βρεις μεροκάματο θα περιμένεις πολύ σου λέω λοιπόν εκεί στο να σου περάσουν να παιδιά ήρθε, έρχεται η ανάπτυξη είναι εδώ στη στροφή κάναμε συμφωνία Τσίπρας-Γουρία-Μέρκελ δηλαδή ουσιαστικά νέο σχέδιο Μάρσαλ πράγμα του οποίου το, το οποίο δήλωνε ότι ο, θα μαστίσω ο Αλέξης πριν ενα χρόνο δύο περίπου παρακαλώ Ναι, αυτό θα... <Σιναι> ναι, ναι, ναι, ναι. <Σιναι> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <Σιναι> Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τηλεκτροδίτη <Σιναι> Και το κόλπο μεγάλε τώρα αυτή τη στιγμή Από ό,τι βλέπεις, τόσο στην Ελλάδα Που το ρεύμα είναι αριστερό πια Εντάξει, η διακυβέρνηση είναι αριστερή Όσο και στην Ευρώπη Το κόλπο πάνα να το γυρίσουν από την οικονομική κρίση Στην ανθρωπιστική κρίση στο 30 Πρώτο της λίστας Του Σόιμπλερ που γράφω Που έγραψα στα, Σας έχω γραμμένη μια προτασούλα στην, Για την οικονομική κρίση Ήμουνα πάλι υπαίτηος εγώ Και ίσως να φοβόταν Την αγανάχτησή μου Οπότε μου το γύρισαν τώρα στην ανθρωπιστική κρί, κρίση Είμαι κρίμα ο μαλάκας Κάτσε να του το δώσουμε τη μαλάκα Τίποτα να τη βγάλει με αυτή την ιστορία και τη λίστα Ήδη γκαιτοποιούν 30.000 άστεγους στην Αθήνα Τους γκαιτοποιούν Κατάλαβες με Α, Αυτά τα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Λοιπόν αυτά, και αυτά Αγαπητέ μου Τα κάνουν αριστεροί Δεν ξέρω αν με συλλαμβάνεις Συνελαβέ με να τελειώνω Αριστεροί Ναι τύπου φλαμπουράρι Καλά αφήνουμε σκουρλέτιδες Στρατούλιδες και Ναι αυτά τα, αυτά τα κάνουν αριστεροί γκαιτοποιούν ανθρώπους Αυτή, το ζουμί λοιπόν είναι εκεί το ένα είναι στη λίστα, στη συμφωνία Τσίπρα Γκουρία Μέλκελ, Μέρκελ και στο άλλο ότι το γύρισαν το παραμύθι από την οικονομική κρίση δεν έχουμε οικονομική κρίση πια και δημοσιονομικά και τέτοια στην Ευρώπη έχουμε ανθρωπιστική κρίση το γύρισαν το καταλαβαίνει. Κατάλαβες λοιπόν το μεγάλο ανάχωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και η συμμετοχή στο παιχνίδι να βγει στην εξουσία όλων των πουλημένων μέσων μαζικής εξαθλίωσης λοιπόν ήταν αυτή ότι πρέπει η αγανάκτηση του κόσμου το σκάσιμο να πάρει αβάντζο δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό το αβάντζο και τι πρόγραμμα έχουν μετά αλλά πριν πολύ πολύ πολύ καιρό όποιοι έχουν ακούσει αυτές τις εκπομπέ, σας είχα πει πριν 3-4 χρόνια τι θα συμβεί με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία Λοιπόν όποιοι το θυμούνται έχει καλός Όχι οι άλλοι Λοιπόν οπότε πήρε αβάτζο, λοιπόν η αγανάκτηση, Πήρε αβάτζο η αγανάκτηση. Για να δούμε τι θα γίνει στην... Στον καιρό που θα τρέξει Για να δούμε τι θα γίνει στον καιρό που θα τρέξει Τι ακριβώς θα γίνει στον καιρό που θα τρέξει Θα βρουν δουλειά οι άνεργοι θα έχουν ασφάλεια οι ανασφάλιστοι Δεν θα παίρνει φακελάκι ο γιατρός στο νοσοκομείο Δεν θα σου ξεσκίζει Του ζωή ο δημόσιος υπάλληλο Απλώνοντας το χέρι Όλα αυτά θα γίνουν, θα γίνουν μεταρρυθμίσεις Διότι μεγάλε Όσο και να πηγαίνεις στις πλατείες Να διαδηλώνει κυβερνητικά Παρακαλώ Ορίστε. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος τηλεακροατής Και να μου δώσουν η αντροφαρμακευτική περίθαλψη μου... Τη δίνουν σε έναν κρίμα που είναι για λύπηση Δεν θέλω να με λυπάστερε. Θέλω να αξιοπρέπει άμορε Θέλω τη δουλειά μου, θέλω να δουλέψω, να, με, να έχω την αξιοπρέπειά μου Πολύ σωστά λοιπόν, σημειώνει του λέει Ποιο Ποιος να τα σκεφτεί αυτά Ο αριστερός φλαμπουράρης Πλάκα μας κάνετε οι δημοκράτες που ορμήξαν στο γλέζο Πετώντας τη γλώσσα να γλύψετε ποιον ρε Ποιον να γλύψετε ρε δημοκράτες Το τσίπρα ρε, μα καλά δεν καθόλου ρε Τσίπα δεν έχετε, τσίπρα δεν έχετε πάνω σας ρε Τάχτηκαν οι γλώσσες από όλες τις μεριές μεγάλες να γλύψουν τον Τσίπρα εναντίον του γλέζου. Τέλος πάντων έχει δίκιο ο τηλεογράτης. Δεν θέλω ρε παλιοκάρι μου λύπηση. Αξιοπρέπεια θέλω. Α τα φούμαρα τώρα να πούμε που σου φέρω τζίπρα αξιοπρέπεια. Φάνηκε αξιοπρέπεια και θα φανεί και με, με τη λίστα. Είναι δυνατόν να, να στέλνει λίστα. Ποια, ποια αξιοπρέπεια. Για να εγκρίνουν οι άλλοι αν θα έχεις αξιοπρέπεια. Πώ συνάδουν μέσα στο μυαλό τους αυτά τα πράγματα. Κανένα δεν γνωρίζει. Κανένας δεν γνωρίζει πώς γίνεται αξιοπρέπεια και τις αποφάσεις να τις παίρνει κάποιος που λέγεται «Σόιμπλε Μέρκελ νταζερ και ό,τι πως διάλογο λέγεται. Πραγματικά πρέπει να είσαι πολύ αριστερός για να το καταλάβεις ρε παιδί μου. Πρέπει να είσαι παραπάνω αριστερός από το φλαμπουράρι να μου Ναι, σου λέω. Οπότε μεγάλε, κοιλάει ο καιρός. Το ανάχωμα δούλεψε για μία ακόμη φορά Πήρε αβάντζο η κατάσταση Θα δούμε για πόσο καιρό πήρε η κατάσταση Διότι σου έλεγα πριν το τηλεφώνημα Θέλω να σε δω Πότε θα κατεβεί στους δρόμους να διαδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης Μόλις αρχίσουν τα καινούργια τα, τα βαντούρια Τότε θα ήθελα να σε δω Θα ήθελα να σε δω Τι θα γίνει ε, Όχι θα το πούμε τώρα ε, το, Όχι μνημόνιο Συμφωνία Αγγέλων κάπως θα το πούμε. Όταν θα γίνει η καινούργια αυτή η ιστορία Τι θα κάνεις λοιπόν Θα πρέπει να το βουλώνουμε Να το βουλώνουμε για να εξυπηρετείτε Τι, ποιος και για ποιο λόγο Σκεφτείτε ένα πράγμα μόνο Ότι τα πανηγύρια του Σόιμπλε Όταν έστειλε προς επικύρωση Στην Γερμανική Βουλή το έτοιμα παράτασης τη Ελλάδα Ήτανε πολύ μεγάλα Γιατί λοιπόν πανηγυρίζει ο Σόιμπλε Θα έχουμε πάλι τον έλεγχο λέει Από τη στιγμή που οι δανειστές αξιολογήσουν το πρόγραμμα της Ελλάδας Θα έχουμε πάλι τον έλεγχο Ακούστε τώρα Ακούστε Φουσκώστε από υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια <ΣΣΣΣ> Αμόλισε λοιπόν όπως λέγαμε από την αρχή Έναν πόλεμο αριστερήλας Ο Τσίπρας Και τα τσιράκια του, τα τσιπράκια του Εναντίον του Γλέζου Λοιπόν Και... Σήμερα τώρα, α, τώρα είναι ώρα. Λέει, συναντιέται με τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίο του στείλε επιστολή χθε και του ζητά την κατάργηση μνημονιακών δεσμεύσεων. Ωστόσο, εκφράζει επιστοσύνη στον πρωθυπουργό. Καλά, εντάξει. Μπάτμαν είναι αυτό. Ό,τι και εντάξει. Είμαι, λοιπόν, αμολύθηκε μεγάλα. Η... Η... Αμολήθηκαν τα τσιπράκια. Προσέξτε, μην πει τίποτα διαφορετικό. Είσαι τελειωμένο. Όταν έλεγε κάτι διαφορετικό απέναντι στον Αντρέα, τον Παπαντρέα, ήσουν τελειωμένο. Όταν έλεγε κάτι διαφορετικό... Έλα παρακαλώ, παρακαλώ. Ever, Ναι Ναι Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο κύριε μου. Αμολήθηκαν όλοι Τους αμόλυσαν όλους εναντίον του Γλέζου Αλλά για την ταμπακέρα δεν λένε τίποτε Και έχεις απόλυτο δίκιο Ότι ο Γλέζος κάτι γνωρίζει Και δεν το έχει πει ακόμη τους, Όταν λέμε τους αμόλυσαν όλους Τους αμόλυσαν όλους <ΣΣ1> Είπαμε μέχρι και ο Γλιάτσος Ο Γλιάτσος ο Και τι, πρόσεξε Ο, ο, γλέ, ο γλέτσο Τώρα να πει για το Γλέζο ότι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Δεν <Ρε> είμαι για την ταμπακέρα έχεις να μας πεις τίποτε. Ε, Γλήφη και αυτός τον τζίπρατο. Έχεις να μας πεις για την... για την ταμπακέρα τίποτε. Ο γλέζος είπε αυτά. Για την ταμπακέρα έχεις να μας... Αντί να τον βρίζεις λοιπόν. Έχεις να μας πεις τίποτε. Εσείς όλοι που βγήκατε και, και, και βρίζετε το γλέζο. Για την ταμπακέρα. Έχετε να μας πείτε τίποτε. Φυσικά όχι. Διότι είπαμε. Καινούρια κατάσταση είναι θα βολευτούμε κι εμείς. Α βέβαια. Λοιπόν. <σμήλεια> να φτάσει τώρα ο γουλιάτσους να πει το του Μανόλη το Γλέζο ήρωα πράκτορα. Ο γουλιάτσους! Ο γουλιάτσους! Ο γουλιάτσους Είδες τι κάνει το πούστικο το lifestyle μεγάλε Είδες λοιπόν τι κάνει Οι ήρωες της μιας βδομάδας Οι ήρωες της τηλεόρασης δυστυχώς, δυστυχώς Αυτούς γουστάρες Αυτούς γουστάρες Αυτή είναι η τηλεοπτική δημοκρατία Με τους ήρωές της Οι οποίοι πια είναι σε παράταξη και κυβερνάνε Κυβερνάνε λέμε τώρα Κάνουν, κάνουν ότι κυβερνάνε μια χώρα Πιόνια ενό συστήματο μια Ενωμένης ΕΕ. Αυτή είναι η αλήθεια Τι έχουμε λοιπόν Αχα! Εδώ κάναμε αγώνα για την ανατροπή Και από τον αγώνα για την ανατροπή Φτάσαμε στη ρίση του Τσίπρα Προς τους συνεργάτες του Προσέξτε Με τη συμφωνία έχουμε το κεφάλι έξω από το νερό Υπό Τσίπρα Οπότε με άλλα λόγια μεγάλε Δημοκράτη μου σκάσε και κολύμπα Αξιοπρεπή μου Αριστερέ μου Ελπιδοφάγε μου Κάσε και κολύμπα σου Λέω αυτή είναι η κατάσταση Το ζουμί είναι ένα μεγάλε Ότι το ανάχωμα που δούλεψε Και εκείνη την εποχή Όπως το ομολόγησε ο Αλέξης Τώρα Λειτούργησε πέρα για πέρα Για να χτίσει είχε σκάσει ο κόσμος Είχε σκάσει ο κόσμος Ξέρω εγώ ε, Ο παδότης γαλάζιας τρούγκας Από γεννησιμιού του Που μου θα ορμήξω και θα τους πνίξω Με τα χέρια μου τα χάσα όλα, εγώ το ξέρω Ο άνθρωπος δεν πήρα εξούτι κουνούπι στη ζωή του Λοιπόν είχε φτάσει στο αμήν Οπότε το ανάχωμα Αυτό είναι το ζουμί τη ιστορία. Αυτή ήταν λοιπόν η έλευση της ελπίδας Ένα μεγάλο ανάχωμα Σκέψου τώρα ότι Τη λατρεία, δηλαδή μεγάλα μέχρι προχτέ, Θέλαν όλοι να, σε, στα λόγια να σε σουτάρουν Από την Ευρώπη Και έφ έφτασε ο Μοσκοβρωμή Να απαγορέψει ακόμη και την επεξεργασία. Σχεδίου για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ Τι έγινε ξαφνικά ρε παιδιά Εσείς, εσείς ώρα με την ώρα ήσασταν έτοιμοι να μας πετάξετε όξο Να μας κλωτσίσετε Και φτάσατε στο σημείο Να μας λατρέψετε τόσο πολύ Τι είναι τούτο ρε παιδί μου Τι είναι τούτο Τι, είναι το... τι, τι αγάπη είναι αυτή ορίστε; Τι είναι τούτο ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι με το σχέδιο κυρία Μέρκελ Συμφωνία Τσίπρα Γκουρία Μέρκελ σας είχαμε γράψει σε ένα όποιο διαβάζατε παλιά το ραδιολόγο για το ποιο με το σχέδιο Μάρσαλ που πήγαν ουσιαστικά τα λεφτά και ποιοι επιχειρηματίες τα ρουκοσάν Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια εκείνη την εποχή για να κάνουν βιομηχανίες, να μαντρώσουν χιλιάδες κόσμο, να του δώσουν την ελπίδα να αποκτήσει σπίτι, όλο αυτό το σκεπτικό του σχεδίου Μάρσαλ. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς γίνεται αγαπητέ μου και αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά τα λεφτά που θα πέσουν και η μάχη που θα γίνει μεταξύ των ολιγαρχών για να συμμετέχουν στο, στο φαΐ και στη σφαγή θα είναι λυσαλέα αλλά όπως βλέπεις βρίσκουν και πρόθυμους υποτακτικούς οι οποίοι θα πάρουν ένα κοκαλάκι γλύφοντας αυτή τη στιγμή τον Τζίπρα ε, δείχνοντας την ε, εθελοδου, εθελοδουλωσύνη τους επιτιθέμενη σε όποιον έχει αντίθετη γνώμη με την κατάσταση αυτή τη στιγμή ορίστε παρακαλώ Λύπα. ναι ναι ναι ναι ναι Α, καλά, ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι τα πακέτα, αλλάζει χέρια η. ναι ναι ναι αυτό που ρούκωσε το χρήμα ο από το σχέδιο Μάρσαλ δεν αλλάζει. Αυτό θα παραμείνει ρε παιδί μου, αλλά θα δημιουργηθούν καινούργοι Πώ δημιουργήθηκαν καινούργια τζάκια επί Παπαντρέα, Καταλαβαίνει τώρα. Εδώ δεν μιλάμε για τζάκια μεγάλα, εδώ μιλάμε για το παιγνίδι. Κυριολεκτικά το παιγνίδι. Οπότε γι' αυτό μένεται ο πόλεμο. Και τα κοκαλάκια λοιπόν που γλύφουν οι εθελόδουλοι, επιτιθέμενοι σε όποιον έχει αντίθετη άποψη με την καινούργια κατοχή, λοιπόν εντάξει θα τα γλύψουν και τι έγινε. Σκέψου λοιπόν ότι ένα νέο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης έρχεται για την Ελλάδα λέει ο σύμμαχός ο Γιούνκερ Κυρίες μου <Κυρίες> και κύριοι Κυρίες μου και κύριοι γίνεται επιτακτική η ανάγκη Γίνεται επιτακτική η ανάγκη πια Να βρεθούν 3, 4, 5, 10 άνθρωποι σοβαροί Να εξηγήσουν στο λαό Πραγματικά τι σημαίνει η Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Εντάξει δεν μιλάμε για αυτού του σαλτιμπάγκου πολιτικού τύπου Αλαβάνου, Κατσανέβα, όπω του λένε, πήραν μια κυθάρα και ήθελαν έξω από τη δραχμή. Δεν μιλάμε για τέτοια γελία πρόσωπα. Μιλάμε για σοβαρού ανθρώπου. Να εξηγήσουν στο λαό ότι αυτή η φωλιά του κούκου που λέγεται Ηνωμένη ΕΕ, Ευρώπη δουλεύει για έναν και μοναδικό λόγο. Για να υποδουλώσει και να τελειώσει λαού. Ένα πράγμα το οποίο σα έχουμε αναλυτικά στο σχέδιο Ευρώπη. Θα το βρείτε στα ντοκουμέντα στον τοίχο. Το γιατί δημιουργήθηκε και πού θα φτάσει. Πρέπει λοιπόν να εξη... είναι επιτακτική η ανάγκη πια να, να, ε, να βρεθούν πέντε σοβαροί άνθρωποι να βγουνε να τα πούνε στον κόσμο. Θα μου πεις τα είπε το 90 τόσο ο Μάνος Σου Χατζηδάκη που σου είπε πού θα καταλήξει με την λεγόμενη τότε ΕΟΚ. Τον άκουσε κανένας όχι. Ορίστε. Καλή σου μέρα, καλά. Καλή. Α, ναι, ναι, ναι, μπράβο Σωστά, σωστά Σωστά, σωστά Έγινε εδώ Έγινε Ο φίλος μου εδώ λέει Πολύ σωστά ότι ε, Κάποιο πρέπει να εξηγήσει στον Τζίπρα ότι η Λαγάνα έκανε δύο-τρία εκατοστάρικα και τώρα την πληρώνουμε ένα-ενάμιση ένα Δεν, δεν θυμάται ο Αλέξη. Όμω να συνεχίσω και να σα πω λοιπόν: Είναι επιταχτική η ανάγκη να καταλάβει ο κόσμο πια τι είναι Ενωμένη Ευρώπη. Και πρέπει να βρεθούν σοβαροί άνθρωποι να του το εξηγήσουν. Διότι βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητέ μου φίλε, ότι οι δηλώσει εθελοδουλεία και γλυψίματος αυτού του μορφώματος του εκτρώματος που λέγεται Η ΕΕ πληθαίνουν καθημερινά πληθαίνουν σε βαθμό κακουργήματος όπως σα έλεγα τα είπε ο Μάνος ο Χατζηδάκης το 90 τόσο για το που θα καταλήξει με την λεγόμενη ΕΟΚ δεν τον άκουσε κανένας εντάξει έχουν τα μέσα στα χέρια τους έχουν τα πάντα Όμω δεν θα σταματήσουμε πρέπει να είναι διατηθειμένοι κάποιοι να αγωνιστούν να αγωνιστούν πραγματικά για να εξηγήσουν στον κόσμο τι σημαίνει το είσαι Ευρωπαίος, σέβεσαι τους λαούς της Ευρώπης τους Αλβανούς, τους Ιουγκοσλάβους τους Γάλλους, τους Πορτογάλους όπως θα πρέπει να σέβονται και αυτοί, ο καθένας στο σπίτι του Ενωμένη Ευρώπη ΕΕ είναι φωλιά του κούκου είναι το τέταρτο Ράιχ αυτοπροσώπος αυτό είναι Ενωμένη Ευρώπη ΕΕ. αυτό είναι Ενωμένη Ευρώπη ΕΕ. η σύλληψη λοιπόν του Μονέ και των άλλων στον τοίχο, στον τοίχο βρείτε και διαβάστε το στα ντοκουμέντα man, Παρακαλώ Έλα Δεν σ' άκουσα τη Μάλιστα. Μάλιστα. <μήλυνα> ναι. <'Cause you're> so... <μήλυνα> <μήλυνα> μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. <μήλυνα> Σωστά, να είσαι καλά, φίλος. <μήλυνα> Ο φίλο μου εδώ, πάντα, έχουν πληροφορίε καλέ. Μου μιλάει για την αποδόμηση και τη αριστερά και των πάντων στην Ελλάδα και για τα καινούργιο σύστημα που πήρε η Τουρκία η οποία αποχωρώντας από το από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για καινούργια κόλπα <Κι> να μην τα λέμε όλα μαζί <Κι> μην τα λέμε όλα μαζί <Κι> λοιπόν σου έλεγα ότι είναι άλλο να σέβεσαι την Ευρώπη και τους λαού της και τα κράτη της και τα έθνη της και ανάλογα να σε σέβονται και αυτοί στο σπίτι σου και άλλο να συμμετέχει. Σε αυτή, τη, σε αυτή τη φωλιά Του κούκου Στο τέταρτο Ράιχ Είναι τελώς διαφορετικό Είναι τελώς διαφορετικό Δηλαδή τρελαίνεσαι στην ιδέα Που βρέθηκαν τόσοι ευρωπαϊστές Είδατε έχοντας τα μέσα στα κόλπα ε, Τα κόλπα Και τα μέσα στα χέρια τους Έχουν βρει και ονόματα Είναι οι ευρωεπισκεπτικιστές Είναι εκείνοι Είναι τόνα, είναι τ' άλλο Παρακαλώ Ναι ρε φίλε να πούμε Περιμένουμε την έγκριση της Γερμανικής Βουλής Για να προχωρήσουμε τα δικά μας Έχεις απόλυτο δίκιο Απόλυτο δίκιο έχεις Απόλυτο δίκιο έχεις δηλαδή Αυτό τώρα είναι αξιοπρέπεια Αυτό είναι η αξιοπρέπεια θα μας τρελάνεις Λοιπόν Το μέλος της Γενικής Γραμματείας Ακούστε τώρα του ΣΥΡΙΖΑ Ο Ρούντι Ρινάλντι Λοιπόν, είπε, πρόσεξε, είναι μέλος της Γενικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Είπε, τα μνημονιακά δεσμά δεν χαλαρώνουν, καθώς καμία αλλαγή δεν είναι επιτρεπτή. Η συνεχιζόμενη απώλεια κυριαρχίας και ο αμήλικτος έλεγχος της ευρωκρατίας επιβάλλουν στην κοινωνία καθολική ασφυξία και όχι μόνο οικονομική. Τίποτε δεν... Θα προδιαγράφει επιστροφή σε κάποια μορφή κανονικότητα. Το σοκ θα συνεχιστεί. Αυτά τα είπε το μέλο τη Γενική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή όμω δεν είναι γνωστό, δεν του ορμήξανε μεγάλε. Καταλαβαίνει. Αυτά ακριβώ είπε. Οπότε θα βγούμε και αυτό να τον πούμε πράκτορα και απληροφόρητο. Όποιο μιλάει πια εναντίον του, εναντίον του για να λύση, όποιο έχει διαφορετική άποψη με την πολιτική του, είναι τελικά εχθρό μεγάλε. Κατάλαβες, αυτό είναι το μικρό μυαλό Αυτό ήταν το μικρό μυαλό Και των μπασοκολίσταρχων Όταν βγήκαν στην εξουσία Δημιουργώντας τις κλαδικές Παρακαλώ Ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε, παιδιά να πούμε. Μιλά εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ ή εναντίον τη ΕΕ. Αυτό καταφέρουν. Το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Τι σου λέγα τώρα. Το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Παρακαλώ. Έλα, να φίλε. Ναι. Καλά, παλικάρι μου, εσύ. Δεν θα μα χωρά δεν θα μας χωράει, Έγινε, έλυπε. καλά. Δεν μας χωρά, δεν θα μας χωράει. Λοιπόν, τι σου λέγαμε μεγάλε ε, Ακριβώς εκεί εκεί φτάνει η εθελόδουλη και πουλιμένη το μυαλό τους τόσο φεάουσια διαθέτει, όπως λοιπόν όταν ήσουν εναντίον της πολιτικής. Του Πασόκ, των Πασοκολίστραρχων με τις κλαδικέ και αυτά ήσουν εχθρό και συγκενηγούσαν ανελέητα. Το ίδιο μετά με τι γαλάζιες τρόικε, με του σημίτε κλπ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους άνοους του καφενέ, του, του χθεσινού καφενέ, αυτή τη στιγμή που μεταξύ ελιά, μουρταδέλα και κρασιού συζήταγαν αν η ελιά στο δεξί όρχη του Τσέγκε Βάρα έπαιξε ρόλο στη σκέψη του. Αυτά συζήταγαν που σα λέω αυτή τη στιγμή και σήμερα θέλουν να κυβερνήσουν. Οπότε λοιπόν, μεγάλε, υπάρχουνε αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα στην Ελλάδα στην Ευρώπη θα δημιουργηθούν δύο παρατάξεις Οι γλίφτες όλοι όπως και αν λέγονται βάλουν του ταμπέλα. Σύριζα, μύριζα, ξύριζα, τσύριζα, τριγύριζα του μορφώματος αυτού του κτηνόδου κατασκευάσματο που λέγεται τέταρτο Ράιχ και οι απέναντι οι οποίοι Θέλουν αξιοπρέπεια, ελευθερία, θέλουν την εθνική τους αξιοπρέπεια, θέλουν το κράτος τους, θέλουν τη ζωή τους. Τα άλλα όλα είναι άλλα, ε, ε, λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γιούγκερες, μουγκερες και τι να πάνε στα σκατά, λοιπόν να κάτσουν στο, στο κράτος τους και αφήστε την Ευρώπη ΕΕ. Αφήστε, η Ευρώπη, ΕΕ, τα είπαμε τα, είπα, τα ξανά είπαμε τι είναι. Μην κουραζόμαστε άδικα τώρα παλουγκάρι μου. Έχουμε και... Και κάποια θα έλεγα ε, κατάσταση Ναι, λοιπόν που λες, μεγάλε αυτά που λες. Αυτά έγιναν και φυσικά θα γίνουν και χειρότερα Εντός των ημερών και των ε, επόμενων καιρών Μου είπε του Λεακροατής πριν λίγη ώρα που με πήρε τηλέφωνο Παρακαλώ Ο, Μόλις σκόκλησα αρέσει. παιδί μου τι Καλά εντάξει Ό,τι θέλουν Τι ομόλογα θα τα παίξουν Αυτοί δεν ξέρουν Σου είπα ρε παιδί Με αυτοί δεν μπορούν να δέσουν τα κορδόνια τους τώρα Είναι δυνατόν τώρα Σου λέω στα καφενεία δεν τους βρίσκαμε Μεταξύ ουισκιού τσίπουρου Καλατσίπουρου δεν πίνανε τι, τι, τι, τι, τι θέματα να λύσουνε μόνο Στα καφενεία δεν του βρίσκαμε Μια ζωή να πω. Εκεί μεταξύ τους δεν τρώγαν τα σάλια τους Τι να λύσουνε να Και μου είπε ο πριν ε, ε, Έχες βάλει ένα ερώτημα παλιά Να το επαναφέρεις Και μετά το ΣΥΡΙΖΑ τι Ε λοιπόν Μήπως πρέπει να το σκεφτούμε Μετά το ΣΥΡΙΖΑ τι Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ Ένα ωραίο ανάχωμα είναι Οκ okay, Λοιπόν Είναι ένα ωραίο ανάχωμα Μετά το ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς λες δηλαδή. Ε, άντε ώρα να σου βάλω ένα ωραίο τυταγουλάκι και να γυρίσουμε να... να κλείσουμε παρέα. Από Γιατί... Λοιπόν ήταν ένα ανέκδοτο τραγούδι του Στέλιου mm -hmm. Δεν έχει γίνει ποτέ δίσκος Σε μια σπάνια ηχογράφιση mm -hmm. Και αυτά είναι ωραία κάποια στιγμή να τα ακούμε mm -hmm. Κυρίες μου και κύριοι ε, Αυτά ήταν για σήμερα mm -hmm. Περιμένοντας την έγκριση της λίστας Σαν του δαρμένο το σκυλί δηλαδή καταλαβαίνετε Στη γωνία Περιμένουμε τώρα, αν δούμε θα μας κλωτσίσει ο Σόιμπλε <σχυρή> Εντάξει Σχημαλόγου να σε κλωτσίσει ο Σόιμπλε <σχυρή> Λοιπόν Ή θα μας δώσει το χέρι να το, το γλύψουμε Αν <σχυρή> δούμε, ένα από τα δύο θα γίνει <σχυρή> Ναι Οπότε αυτά Πολλές ευχαριστίες για την υπομονή <σχυρή> Για τις ωραίες παρατηρήσεις σα. <σχυρή> και ευχές να είσαστε Πάντοτε πάρα πάρα πολύ καλά <σχυρή> Για και χαρά <σχυρή> Εκατόν FM Stereo.